31 το μάθημα Καπνοπολία Την τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα περιδιάβαζα τους κεντρικούς δρόμους και κοίταζα τα ωραία καταστήματα και τις διακοσμημένες βιτρίνες τους. Αν με ρωτούσε κανείς τι μου τράβηξε περισσότερο απ' όλα την προσοχή θα μου ήταν δύσκολο να απαντήσω. Είμαι βέβαιος πως η γυναίκα μου θα προτιμούσε τα καταστήματα φορεμάτων και γυναικείων υποδημάτων και τα κοσμηματοπολία με τα ελκυστικά τους εκθέματα διαμαντένια δαχτυλίδια, καρφίτσες και βραχιόλια. Το μεγάλο μου γιο θα τον ενδιέφεραν τα καταστήματα αθλητικών ειδών. Τα μικρότερα παιδιά θα πρόσεχαν τα παιχνίδια. Αλλά όσο για μένα... Πρέπει να ομολογήσω πως η αδυναμία μου είναι τα καπνοπολία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με ευχαριστεί ιδιαίτερος να βλέπω τα είδη του καπνού σε διάφορα χρώματα, τις πίπες και τα κουτιά με τα πουρα και τα τσιγάρα. Στην Ελλάδα σχετικώς λίγοι καπνίζουν πίπα. Όμως όλος ο κόσμος σχεδόν καπνίζει τσιγάρα. Όχι μόνο οι άντρε, αλλά και οι γυναίκες. Αν και σε μικρότερη αναλογία. Τα ελληνικά τσιγάρα διακρίνονται από τα ξένα από την ποιότητα του καπνού που είναι ελαφρώ και από το σχήμα του που είναι πλακωτό, ενώ τα ξένα είναι στρογγυλά. Δεν πουλούν μόνο τα καπνοπολία τσιγάρα και σπίρτα, αλλά και τα περίπτερα και τα καφενεία. Στα καπνοπολία μπορεί να αγοράσει κανεί και τσιγαροθήκε, αναπτύρε, βενζίνα, διάφορα ασημένια κουτιά και άλλα πράγματα.